Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμου λύσαν οι οχτροί. Και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου τα μεσημέριά. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε Ήδωρ και Χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνεται μην τσαλακώνεστε Τότε Να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή Μετά το Χριστός Ανέστη Ο Χριστός Ανέστη λοιπόν Αληθώς Ανέστη είναι η φυσιολογική απάντηση Δεν ξέρω στις μέρες τις πονηρές Και στους καιρούς πονηρούς που ζούμε Πρέπει να περιμένεις ανακοίνωση γι' αυτό Πρέπει να περιμένεις ενδεχομένως διάψευση Μέχρι την ανάληψη Έχουμε πολλά να περιμένουμε στην πόλη Θα βγουν ανακοινώσει, θα βγουν προτάσεις, Ακόμα και γι' αυτό βγαίνουν για οτιδήποτε, οποτεδήποτε, από οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή, δια πάσα νόσων και. Η 97,8 για να κανέλθει το μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα. Γράφετε real, αφήνετε κενό το μήνυμά σα και το στέλνετε στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με υπολογιστή, η διεύθυνση είναι στούντιο παπάκυριαλεφm.gr και δεν είμαι εδώ βεβαίω μόνη μου, καμία εκπομπή σε κανένα ραδιόφωνο και ειδικά στην επικοινωνία δεν βγαίνει μοναχικά. Δεν είναι υπόθεση για μοναχικού καβαλάριδε. Αν έχει πέσει έξω πεταλωτή, πάει κατάλογο, πα κι εσύ, πα και το σβέρκο και άντεγια. Επειδή δεν έχουμε συνηθίσει πια στι συλλογικότητε, και το λέω αυτό γιατί είμαστε σε μια μέρα που η Ολμέ προτείνει. Πια Ολμέ, πόσο Ολμέ, που ολούμε, πότε ολαιμέγει ολούμε, απέναντι στο προεδρικό διάταγμα που αποφάσισε τώρα να το βγάλει η κυβέρνηση ποιο διάταγμα για ποιο διάταγμα με ποιο διάταγμα, για ποιο λόγο μιλάμε σήμερα ξαφνικά οι όμιροι των δανειστών, οι όμηροι των μοιωνιών, η όμιοι του ενό και οι όμιρη του Αλουνού. Μιλάμε σε καθεστώ. Η μει ομιλία, κάτι σα κοπέτσι ένα πράγμα όλοι μαζί μαζεμένη και περιμένοντα να λύσει ο κόκο. Δεν ξέρω, δεν αλλάει πάντο το κημέραμα γύρω στι δύο η ώρα λάβουν τα κοκόρια. Όποιο έχει ζήσει σε χωριού για την ομιλία των παιδιών. Και για τις πανελλαδικές εξετάσεις Αν δεν ήταν αυτή η εποχή Αυτή η μέρα, αυτή η ώρα και οι παραμονές των πανελλαδικών εξετάσεων Πολύ φοβάμαι ότι η συζήτηση για την παιδεία Για την εκπαίδευση, για τους δασκάλου, Για το περιεχόμενο Δεν επρόκειτο να γίνει όπως δεν έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια Παρά την επιμονή κάποιων ανθρώπων Και κάποιων κομμάτων όπως το κουκουέ Ε, τι να κάνουμε Μερικά πράγματα πρέπει κάποιο να τα λέει όταν ο κόκορα δεν είναι μούγκος. Στον ρίχο είναι σήμερα μαζί μου ο Γιώργο Τζεβελεκίδη, στο τηλεφωνικό κέντρο για του Λιωπούλου. Στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση, με επιλογέ σήμερα εξαιρετικέ, έχει και μία που εμένα να με κάνει και κόβο φλέβε. Ερωτεύομαι ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε πετάει, μιλάει, κουνιέται, ζει, αναπνέει, δηλαδή οτιδήποτε ζωντανό. Από το σκύλο μου, το ρούκι μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Λέω και σκύλο μου τώρα, ε, πριτός, γιαγιά του σκύλου είμαι και μπορώ να πω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ότι θα ξεκινήσω με ένα τραγούδι, το οποίο είναι καινούριο. Όταν λέω καινούριο, είναι από αυτά που γράφτηκαν στις μέρες μας αυτές πια από ανθρώπους που δεν μπορεί άλλοι να τους ξέρουν, άλλοι να μην τους ξέρουν και εκφράζουν με περίεργο τρόπο, θα έλεγα παραδοσιακά, νταλκαδιάρικο, τη σύγχρονη μορφή του νταλκά, όταν τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Έχουν σήμερα, Δηλαδή, να φύγω, να μείνω, να πάω έξω, να δώσω πανελίνε, να μην δώσω πανελίνε, να πάρω τι, βασικό, 320, 330, 350, 370, τι θα κάνω. Και αν, μ, λέει το παλικάρι, το μαράκι, τι να του πω που τον κοιτάω στα μάτια, Το δικό μου το γυνάτι, λέγεται. Στίχη, μουσική φωνή, Ερμή Χατσιστρατή. Καινούργια εβδομάδα, καινούργια δουλειά, μα πάντα η τσέπη μου δεν έχει λεφτά. Και τι να σου πω, μαράκι, με έχει φάει το σαράκι. Έχει και δύο κακές κουβέντες μέσα. Κάντε πως δεν τις ακούτε. Το μαλάκας και το πηδάω. Τις λέω εγώ να τις πάρω πάνω μου. Καινούργια εβδομάδα, καινούρια δουλειά Μα πάντα η τσέπη μου δεν έχει λεφτά Τι το θέλα μαλάκας στην Ελλάδα να έρθω Να τρέχω όλη μέρα μήπως πάρω μισθό Παίνω ξανά στο σπίτι Αν βλέπω κάτι σου λείπει Τα αγματάγια σου σαν με κοιτάζουν Ένα κόπο στο λαιμό μου ανεβάζουν Και τι να σου πω μαράκι Το δικό μου το γυνατί Να πήγω στην Αγγλία έπρεπε Να διώξω τις έννοιες να κάνω πονέ. Και τι να σου πω μαράκι Το δικό μου το γυνατί στην να, ένιες, να στο δημόσιο να δουλεύω να και να γδέρνω, να κάθομαι ξάπλα και να τρώω Να μην έχω ανάγκη τον κάθε κέρατά Να μοιράσω επιτάγες Να χρωστάω σ' όποιον θες Με τίτ καγέν και τηλεόραση έτσι τι Να κάνω το μάγκα, να σπέρνω ταραχή Και τι να σου πω μαράκι. Το δικό μου το γυμνάτη Να φύγω στην Αγγλία έπρεπε να διώξω τις ενιές να κάνω κονέ και τινά σου πομάρακι το δικό μου το γινάτι να φύγω στην αγκλία πρέπε να διώξω τις ενιές να κάνω κονε τινά σου πομάρακι το δικό μου το γινάτι να φύγω στην αγκλία πρέπε Με φάει το σαράκι, θα δώσω μια στον πρώτο και θα φύγω. Θα σε πάρω και θα πάμε στο Λονδίνο. Και τι να σου πω, Μαράκι, με έχει φάει το σαράκι. Θα μια στο πρώτο και θα φύγω. Θα σε πάρω και θα πάμε στο Λονδίνο. Μουάω, θα πάμε στο Λονδίνο. Λύση και αυτή Άμα κοιτάξω το ημερολόγιο σήμερα Έχω να σταθώ μόνο σε δύο γεγονότα Του σαν σήμερα Να και λέει Λονδίνο 1956 Κυπριακό αγώνα. Στις φυλακέ της Λευκοσίας Σαν σήμερα οι Άγγλοι Απαγχωνίζουν τον Μιχάλη Καραολή Και τον Ανδρέα Δημητρίου Πείτε μου Σε πιο σχολικό βιβλίο Της τωρινή παιδίας Αυτοί που μιλάνε για Έλληνε, Ελληνισμό Την Κύπρο, τη Μαρτυρική, αυτά τα διδάσκονται, τα κουβεντιάζουν και ενδεχομένω γράφουν και θέματα πάνω σε αυτά. Και μια μιλάμε και για σχολείο και για παιδεία, και αποφασίστηκε η απεργία να ξεκινήσει για να είναι εντυπωσιακή και για να γίνει αισθητή από του συνδικαλιστέ. Και θα δούμε τι θα ψηφιστεί και πώ θα ψηφιστεί, και αν θα έχουμε επιστράτευση και αν δεν θα έχουμε επιστράτευση. Πόσοι θα απεργήσουν, γιατί ξέρουμε και πόσοι απεργούν κάθε φορά, ειδικά στον εκπαιδευτικό χώρο. Για τα παιδιά που ενδεχομένω τη μια συμβουλή. Αποβάλλεται το άγχος Κανένα παιδί δεν πρόκειται να πάει καλά στι εξετάσεις Αν έχει εκτός από το δικό του άγχος Και το άγχος αυτή τη στιγμή Της απεργίας ή του ενδεχομένου Μιας αναβολής Στο ίδιο καζάνι βράζουμε Και στο ίδιο καζάνι είμαστε όμοιροι των προβλημάτων μας Και όμοιροι της μη εξέβρεση λύσεων Επειδή δεν πιστεύουμε ότι τις λύσεις Την πραγματικότητα τις έχουμε στα χέρια μας Σαν σήμερα λοιπόν το 1933 Στη Γερμανία Γε εντυπωσιακά σε πυρές χιλιάδες βιβλία με τον οποίο το περιεχόμενο και τις θέσεις δεν συμφωνούσαν οι Ναζί. Σας σήμερα λοιπόν η ωραία Ευρώπη για την οποία συζητάμε και σήμερα ζούσε τη φρίκη του να καίγονται βιβλία σε ολόκληρη τη Γερμανία με αλαλάζοντες Ναζί γύρω γύρω Γι' αυτή την παιδεία μιλάμε για αυτή την ευρωπαϊκή παιδεία μιλάμε και εγώ σήμερα έχω λοιπόν ως πρώτη κλήρωση νομίζω ότι είναι μια έκπληξη βιαστείτε την αναγγέλο τώρα πριν πάω σε διαφημίσεις θα γράψετε real, θα αφήσετε κενό θα γράψετε μίκης και δεν μπορεί να είναι άλλος από το μίκη Θεοδωράκη και θα το στείλετε στο 54%. Έχω τρεις διπλές προσκλήσει. για απόψε το βράδυ στο θέατρο Μπαντμίκτον για το συγκλονιστικό ταξίδι στον χρόνο της νεότερης Ελλάδας, τη θρηλική ζωή του Μίκη Θεοδωράκη, από τους ελάχιστους που εν ζωή α, μεγάλους μπορούμε να τιμήσουμε και θα μπορέσετε να ζήσετε τη μικρασιατική καταστροφή τη δικτατορία του Μεταξά, την κατοχή τα Δεκεμβριανά, τον εμφύλιο της Εξτορία, την άνοιξη της δεκαετίας του 60, τη δικτατορία, τη μεταπολίτευση, Και τι συναντήσει του Μίκη με το Χατζηδάκι, τον Ελίτη, τον Ρίτσο, τον Σεφέρι, τον Αναγνωστάκι, τον Κάτσο, τον Λιβαδίτη, τον Κατσαρό, τον Σαβίδη, τον Χιώτη, τον Κατράκι και δεκάδε άλλου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σα πω πολλά πράγματα. Έχει γίνει αρκετή κουβέντα για αυτή την α, α, παράσταση. Και νομίζω ότι αν κάποιο έχει τη δυνατότητα να πλησιάσει τον Μίκη Θεοδωράκη από του Λιποτάκτε στον Επιτάφιο, από το Άξιο στη Ρωμιοσύνη και στο Κάντο Χελεράλ, δεν τη χάνει την ευκαιρία. Τρει προσκλήσει λοιπόν. Γράφεται real καινο. No Μήκη και το στέλνετε στο 54%. Φύγε διαφημίσει, πριν καούν τα μυαλά. Όλοι κλέψανε, αυτοί που και στο Έχουν και Για να μην αγχώνεστε λοιπόν, και επειδή ο μεσαίωνα καλά κρατή, Και όταν λέω Μεσαίωνα καλά κρατεί, βλέπω και βλέπετε πόσο γρήγορα πάει πίσω το ρολόι. Έχω ειδήσει σήμερα να σα φέρνω κοντά στο Μεσαίωνα να αισθανθείτε τουλάχιστον, τι να σα πω, δογόγοι τη Βενετία, να αισθάνεστε δήμοι σε κάποια γαλλική πόλη, να αισθάνεστε έμποροι διωγμένοι κάπου στη Γερμανία. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Συμβαίνουνε, συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Ο κόσμο όμω έχει στα αλήθεια αλλάξει. Ακόμα και όταν έχει τα χειρότερά του, τα χειρότερά του κυριολεκτό. Και μπορεί να περνάμε τα χειρότερα. Πάμε να σα γυρίσω πίσω το ρολόι λίγο στο 1859. Εσείς γράφετε Real και ενώ για τι τρει λοιπέ προσκλήσει απόψε στον Badminton. Λοιπόν, ε, στο 1859 είχαμε τότε ένα θέμα παιδεία. Για την ακρίβεια παιδεία και αστυνομία μαζί. Δηλαδή, για την ακρίβεια παιδεία και τεντυμποισμού τη εποχή. Είχαμε τα σκιαδικά. Η αστυνομία επιτίθεται σε φοιτητέ προοδευτικών αντιλήψεων το 1859. Φανταστείτε τι ηρωισμό ήθελες πολύ λίγα χρόνια μετά το 1921, με πρωτοφτιαγμένα πανεπιστήμια και σχολέ στην Αθήνα. Ένα πανεπιστήμιο υπήρχε, το Καποδιστριακό, εκεί στην Πλάκα, με κάτι κεραμοσκεπές Λοιπόν, οι φοιτητέ οι προοδευτικοί, τι κάνανε, φορούσαν σκιάδια. Τι ήταν τα σκιάδια. Καπέλα. Πολύ φτηνά. Σιφνέικη κατασκευή. Δεν άρεσε στην αστυνομία και στο κράτο, έτσι, ήταν. Τα Σοβαρά πράγματα αυτά. Επειδή θα του μάθουμε γράμματα, δηλαδή, πολύ λίγα χρόνια μετά οι πολιτισμένοι και έγανε βιβλία εντό εισαγωγικών. Οι πολιτισμένοι εντό εισαγωγικών και έγανε βιβλία μέσα στη Γερμανία. Λοιπόν, αυτά τα παλικαρόπουλα, και τα... Oh, δεν μιλάω για κορυτσόπουλα, γιατί κορυτσόπουλα με σκιάδια το 1859 φοιτήτριε, δεν υπάρχουν. Για να έχετε και μια συνέστηση του γιατί τα πράγματα δεν είναι χειρότερα από αυτά που ήταν. Είναι καλύτερα από αυτά που ήταν. Γιατί έχουν υπάρξει ξεσηκομή, έχει υπάρξει εργατική τάξη που έχει κυβερνήσει. Γιατί έχουν υπάρξει επαναστάσει. Γιατί έχει υπάρξει πάρα πολύ αίμα και πάρα πολλή πόλεμο, για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για απώλεια κεκτημένων. Αυτά τα κεκτημένα για τα οποία μιλάμε σήμερα, κάποιοι τα κατέκτησαν και ήταν κεκτημένα. Και πεθάνανε γι' αυτό. Και θα γυρώνουν τα μπρούμητα μου, μα βλέπουν να μην αγωνιζόμαστε. Λοιπόν, οι συλληφθέντε όμω απελευθερώθηκαν μετά τη γενική κατακραυγή. Γενική κατακραυγή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή για την παιδεία, τι επίπεδο μπορεί να είναι. Γιατί το σύστημα μιλάει συνεχώ για τι δύο ώρε την εβδομάδα, δεν μιλάει για τον κακοπληρωμένο δάσκαλο, δεν μιλάει για το δάσκαλο στο δημόσιο σχολείο, δεν μιλάει για τι μεταθέσει, δεν μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή η φτώχεια στριμώχνει το δάσκαλο και τον στραγγαλίζει και τον κάνει δήμιο του δημιουργικού έργου. Και από την άλλη μεριά, το παιδί που πηγαίνει σε ένα σχολείο που δεν φτιάχτηκε για παιδιά, φτιάχτηκε για το σύστημα. Πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο που δεν φτιάχτηκε για του αρρώστου. Δεν τα λέω μόνο εγώ. Τα λένε και άλλοι, άλλων πεπιθύσεων άνθρωποι. Η διαφορά είναι στο πώ μπορούμε αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, όποτε ακούω εγώ θαδωράκι, σαν και αυτόν για τον οποίο παλεύετε εσεί σήμερα να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε δύο, εγώ σκέφτομαι πάντα και το χατζηδάκι. Λοιπόν, λέω θαδωράκι, χατζηδάκι, χατζηδάκι, όπω έλεγε κάποιο για δύο Ηρακλή, που βέβαια βαστάνε στέμα, αλλά για δύο Ηρακλή που βαστάνε τον τόπο. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά, τη, μετά το 1960 και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, στα πολύ σκοτεινά χρόνια που τώρα μοιάζει να ξανάρχονται και να ξαναγυρνάνε με νομιμοφάνεια. Με νομιμοφάνεια και του ναζισμού. Με νομιμοφάνεια και του δίθεν αντιναζισμού. Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε από εδώ και μπρο, γιατί θα δείτε πράγματα που δεν θα είναι όπω φαίνονται και δεν θα επιδιώκουν αυτό που λένε ότι επιδιώκουν. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η απεργία, και τώρα όπω γίνεται και όπω γίνεται και οι αντιδράσει για την απεργία. Λοιπόν, η Νάνση τράβηξε ένα τραγούδι που λέγεται «Η μέρες είναι πονηρέ. Μπορεί κάποιοι να το έχετε ακούσει, κάποιοι να μην το θυμάστε, κάποιοι να μην το ξέρετε καν. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και είναι από την Αθανασία το 1976. Άρα, η Αθανασία, το πραγματικό βαφτιστικό όνομα τη αδερφή μου, να σε καλά για αυτό το τρίλεπτο αριστούργημα ανεπανάληπτης πληρότητα. Γυναίκα, σκύψε το κεφάλι, γιατί έρχεται 400, και θα σταυρώσουμε και πάλι τον Άγγελο και το ληστεί γιατί η Ανάσταση αν δεν είναι κάθε μέρα Ανάσταση δεν είναι Σ'ε το κεφάλι, γιατί έρχεται σαράκοστη. Και θα σταυρώσουν και πάλι τον Άγγελο και το Λιστή. Λένε πω πήγανε την βρύτη και πήρανε το γιακουμί μέσα από το ίδιο το το σπίτι την ώρα που τρώγε ψωμί κλεί στο παραθύρο γυναίκα κοντεύει δώδεκα και δέκα σου το έχω πει φορές οι μέρες είναι πόνιρες γυναίκα χάθηκαν οι φίλοι έγινε φίδι ο αδερφός. Σε την κάφτρα στο καντήλι Να έχουμε απόψε λίγο φως Πες μου τον όρκο του προπάπου Κι αν δεν γυρίσω μια βραδιά Να με θυμάσαι κάπου, κάπου Και να προσέχεις τα παιδιά Κλείς στο παράθυρο γυναίκα Κοντεύει δώδεκα και δέκα Σου το έχω πει τόσες φορές Οι μέρες είναι πόνιρες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 Σα καλώ πριν περάσουμε να κρατήσετε από αυτό το τραγούδι τελευταία φράση. Και να προσέχει τα παιδιά. Και να προσέχει τα παιδιά. Κοινωνία που δεν προσέχει τα παιδιά. Δεν ξέρω καν αν δικαιούται να λέγεται κοινωνία. Φύγε οι ειδήσει. Κλέψανε λένε. <κέρια> <SLrough> Όλοι μα κλέψανε. Αληθό <Λιθώς> ο κύριο λέει: Χρυστοσανέστηχε. Εντάξει, και... μέχρι στιγμή δεν διεψεύστηκε για να το κάνω και ρήμα. Θα σα φτιάξω το κεφάλι, θέλετε, δεν θέλετε. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Θα σα το φτιάξω, το, το θέλετε, δεν θέλετε, μην το πάρετε έτσι. Δεν μπορώ να κάνω σε κάποιον κάτι, αν έχει αποφασίσει να ζει μέσα στην κατάθλιψη των ημερών. Μόλι συντοποιήσει τι έχει στα χέρια του, τότε θα το καταλάβει. Έχει δίκιο κάποιο που στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Πού ήταν οι αγανακτισμένοι δημοσιογράφοι και οι γονεί που πέρσι, όταν άρχισε η χρονιά, τα παιδιά ήταν χωρί βιβλία μέχρι το Δεκέμβρη, χωρί καθηγητέ. Τώρα μεταξύ μα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, πού είναι οι σύλλογοι γονέων και εκεί Η πραγματική σύλλογη γονέων και εκεί Πού είναι αυτή η συλλογική δουλειά στη συνοικία, στο σπίτι, στην οικογένεια μέσα για το γενικό καλό, για το γενικό καλό. Όχι να βρούμε τρόπο. Σήμερα έχουν ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ τα νέα. Μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Με 600 ω 1000 ευρώ παραγγέλεις την πτυχιακή σου και παίρνει το πτυχίο χωρί να έχει κοπιάσει και πάρα πολύ. Τα πάντα πολλούνται. Μιλάμε για το καπιταλιστικό κολλασοπαράδεισο. Όπου μα έχει παράδε. Νομίζει ότι είσαι στον παράδεισο. Έχω του νικητέ. Πάψτε λοιπόν να στέλνετε μηνύματα για τον Μίκη. Είναι τρει διπλές προσκλήσει και πρέπει να σα πάρουν τηλέφωνο από εδώ και να σα πούνε και πώ θα πάτε και που θα τι βρείτε και τι θα κάνετε. Μακάρι να τι είχα δώσει μονέ. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να πα μονό. Γι' αυτό και δώσαμε τρει διπλέ. Είναι λοιπόν τρει τυχεροί και είναι. Τέσσερις αριθμοί οι τελευταίοι των κινητών τους, ο 21, ο 72, 00 και ο 26, 77. Να πάτε να περάσετε καλά και να στείλετε κανένα μηνυματάκι μετά για την παράσταση, για την ερχόμενη Παρασκευή, να ξέρουμε και εμείς εδώ τι συμβαίνει, πώς συμβαίνει, τι πράγμα σαλεύει και σαλεύει. Σαλεύει πράγμα σε αυτόν τον τόπο. Και παραστάσεις υπάρχουν και τραγούδια γράφονται και πήματα γράφονται και άνθρωποι μιλάνε. Και νέοι που φύγανε στο εξωτερικό απελπισμένοι ξαναγυρνάνε πίσω και ξεκινάνε πραγματάκια να κάνουν. Και υπάρχουν και δάσκαλοι στην άλλη άκρη του Θεού που δίνουν την ψυγούλα του. Και υπάρχουν και καθάρματα ανάμεσα στου δασκάλου και καθάρματα ανάμεσα στους δημοσιογράφου. Η μειονότητα είναι όλη η τούτη. Καταλάβετε το, είναι η μειονότητα. Ό,τι κάθαρμα υπάρχει, ό,τι κάτι που δεν κολλάει με εμά, κάτι που είναι εναντίον μα, μειονότητα είναι. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει, είμαστε πλειονότητα το κέρατόμι το τράγιο είμαστε πλειονότητα οι άνθρωποι που νοιάζονται για τους άλλους ανθρώπους αλλιώς δεν θα είχαμε ζήσει, δεν είμαστε εταιρεία, δεν είμαστε μετοχές δεν είμαστε τίποτα σε αυτή την καπιταλιστική κόλαση, αυτή τη στιγμή σε κρίση που έχει συσσωρευτεί ο πλούτος και δεν ξέρουν τι να τον κάνουνε Ω και Κάρλα Ντελπόντε, για να δείτε τα ψέματα που πουλιούνται, και να σα βγάλω λίγο από το δικό μα εφιάλτη, να δείτε πως είμαστε τμήμα ενό γενικευμένου εφιάλτη και δυστυχώ για μα μας έχει κληρώσει. Αν μπορούσαμε εμεί να σηκώσουμε κεφάλι, γιατί αυτό κοπανάνε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κοπανάνε την ουσιαστική αγωνιστική α, παράδοση που υπάρχει. Γιατί τώρα ήθελα να ρωτήσω, Όλοι εσεί οι γονεί και όλοι οι άλλοι, είσαστε με το Πάμε. Με το Πάμε που το ακούτε μέχρι τώρα, που σταματάει τι κρουαζιέρε και σταματάει αυτό και σταματάει εκείνο. Τώρα που βγαίνει το Πάμε και λέει να την κάνουμε την απεργία, μην την κάνουμε μέσα σε εκτάσει, μην βιάσουμε όμορφα τα παιδιά. Αυτό που λέμε κοινό νου. Κοινή λογική. Ναι, έχουν δίκιο οι δάσκαλοι, έχουν αιτήματα, έχουν χιλιάδε άλλα πράγματα. Και τα παιδιά το ίδιο. Αλλά όταν το Πάμε βοηθούσε τα παιδιά να κάνουν καταλήψει γιατί ζητάγανε βιβλία, το βρίζετε το Πάμε. Τώρα που το Πάμε βγαίνει και λέει να μην γίνει η απεργία μέσα σε εκτάσει, τι μου λέτε για το Πάμε, Γίνατε όλοι Πάμε. Για να δω, δεν είσαστε όλοι Πάμε. Όταν το πάμε, σήκωνε ξέρω εγώ φωνιάδε των λαών Αμερικάνοι, πω πω σα πείδασα στην Ακρόπολη. Αν αύριο το πρωί βγει το πάμε και πει όχι να μην είναι ανοιχτή η Ακρόπολη για να τη βλέπουν τα παιδιά, τι θα πει θα είσαστε με το πάμε. Όχι, ε, βέβαια. No news, good news. Άμα δεν έχει ειδήσει, δεν είναι ειδήσει. Άμα είναι κακέ οι ειδήσει, είναι πολύ καλέ και ειδικά άμα είναι αντικομουνιστικέ. Δηλαδή, άμα είναι αντιαριστερέ, έτσι, άμα είναι κόντα στο κόκκινο. Λοιπόν, εγώ θα σα πω τι αντίληψη έχω για το τι σημαίνει νοιάζομαι για τον διπλανό μου και μ' αρέσει να είναι χαρούμενο. Μα αρέσει να μπορεί να πατάει τα πόδια του. Μου αρέσει να μην πέφτη. Μου αρέσει να πέτει και να απλώνει το χέρι του για να μπορώ να το πιάσω να θέλω να το σηκώσω. Γιατί δεν μπορώ σηκώσει κάποιο που δεν θέλει να απλώ το χέρι του. Μα θέ από εγωισμό, μα θέσει από τρόμο, μα θέσει από πόνομα θέσει από τίποτε. Δεν είναι χέρι σου σε αυτόν που θέλει να σηκωθεί. Λοιπόν, εγώ με αναθενικό. Και τάχω και με τη διατησία και μετά και με τα καθήκια του Ευρωπαϊκού Διατιτικού Κατευμένου που αφήσαμε τον μαθενικό εξαπεντράτα έξω από την τετράτη, πολύ καλό μπάσκετ και είναι αλήθεια ότι το αναδείκτησε η διατησία. Σήμερα παίζει ο ελπιακό. Έρε, παιδιά, να σας πω κάτι. Μόνο και μόνο για να δω, 200, 300, 500, μισό εκατομμύριο Ολυμπιακούς χαρούμενους μέσα σε αυτή την κατάσταση, δεν θέλω να χάσω ολυμπιακό Ολυμπιακός απόψη. Πώς το λένε δηλαδή. Δεν έχω μέσα μου τόσο μίσος τέτοια μαυρίλα, τέτοιο πράγμα, δεν κρέμασα τη ζωή μου από τα σόφρακα των Παναθηναϊκών και από τα σόφρακα των Ολυμπιακών και από τα σόβρακα των Αεξίδων και από τα σόφρακα μιας ομάδας. Κοινώς πώς δεν έχω τα μυαλά στα κάγκελα. Τα έχω συναισθηματικά, τα έχω φορτισμένα. Μακάρι να είχε περάσει και ο Παναθηναϊκό και να ήταν στον τελικό, και τότε να φωνάζω σκί στου Ολυμπιακού. Από αυτό, μέχρι να θέλω να χάσουν οι άλλοι, μόνο και μόνο γιατί δεν κέρδισα εγώ, αυτή είναι η πραγματική μη αλληλέγγυα στάση στα πράγματα. Δεν λέω ότι είμαι σωστή. Λέω ότι είμαι πιο βολική για όλου. Σαν άποψη, σαν θέση. Είμαι πιο χουλιάρικη θέση. Έτσι. Δεν χρειάζεται να βγάλει. Σου βγάζει ζωή από μόνη τη. Τα μεγάλα τη για τα βαριά. Δεν μπορεί να κρεμά λοιπόν τη ζωή σου από το χαστούκι ενό ηλίθιου. Και πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Και να προχωράς παραπέρα και να στέκει όρθιο και να τον αντιμετωπίζεις, Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ε, έχω και μια είδηση η οποία με παγώνει. Γιατί φοβάμαι τη μόδα πιο πολύ από ότι τη φοβάμαι την τάχα μου δίθεν πολιτική τοποθέτηση. Αλήθεια σα το λέω. Τη μόδα τη φοβάμαι πιο πολύ. Η μόδα μπορεί να παρασύρει και πλήθη που δεν σκέφτονται. Στην ανάγκη να βρεθεί σε μια ομοιογένεια να μοιάζει με του άλλου. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, η διεύθυνση τη όπερα του Ρήνου στο Ντίσσελντορφ αποφάσισε να αποσύρει αμέσω την παράσταση Τανχόιζερ του Βάγνερ. Δεν θα ανοίξω τώρα συζήτηση για τον Βάγκνερ. Αν ήταν ή δεν ήταν ναζί, πώ ήταν ναζί, αν είναι παρεξηγημένο, δεν είναι παρεξηγημένο. Ειλικρινά σα το λέω, δεν θα την ανοίξω. Τι κάναν όμω, δηλαδή, αυτό θεωρείται νουβοτέ θεωρείται καινοτομία, πήγανε και ανεβάσανε τον Τακχόισερ σε ναζιστική εκδοχή. Πούμε στη Γερμανία, σήμερα, σήμερα μην μιλάμε, 21ο αιώνα 2013 είμαστε μωρέ, μα μήνα, και αρχίσανε να βάζουνε θαλάμους αερίων, αληθοφανείς σκηνέ εκτελέσεων, προξενώντας το δημόσιο αίσθημα των, τηλεθεα... των θεατών μέσα στη Γερμανία, μέσα στην ίδια τη Γερμανία μετά από 30 λεπτά στην πρεμιέρα θεατές σηκώθηκαν, φωνάζανε αποχωρούσανε, χτυπάγανε τις πόρτες του θεάτρου δηλαδή μεσαιωνική ιστορία είναι ο Χόιζερ μεσαιωνική ιστορία την πήρανε λοιπόν και την κάνανε έτσι την μοντερνοποίησανε προξελήθηκε σάλος υποτίθεται ότι είναι στο αφιέρωμα των 200 χρόνων του, του, από τη γέννηση του Βάγνερ είχαν. Στόχο λέει να φρενήσουν και όχι να χλεβάσουν τα θύματα του Ολοκαυτώματο. Για να μην ακούσω τίποτα έτσι αντιεβραϊκέ ιστερίε, αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρο τη Εβραϊκής κοινότητα του Ντίσσελντορφ είπε ότι ο Βάγκνερ σαφώ ήταν αντισημήτη, αλλά δεν είχε καμία σχέση με το Ολοκαύτωμα. Και βρήκε την παράσταση κακόγουστη και δεν ζήτησε καν να κατέβει. Ήταν οι ίδιοι Γερμανοί που ζητήσανε να κατέβει. Και επειδή εγώ όταν βλέπω τέτοια μέρε που είναι και, και βιβλία οι Ναζί το 1933. Απαντάω αλλιώ. Λοιπόν, όποιο θέλει μπαίνει στην κλήρωση είναι ο Καπιταλισμό ηλίθιε Το βιβλίο του Νίκου του Μπογιόπουλου και σηματάκι στα τρόλια. Έχω δέκα αντίτυπα του βιβλίου και θα το κληρώσουμε και γράφεται. Τι θα να αγάψει τώρα, Ηλίθεια. Θα πάμε στον Τοστογεύσκη. Όχι. Καπιταλισμό είναι πολύ μεγάλη η λέξη. Λοιπόν, καπιταλισμός γράψτε, να τη συνηθίσετε. Να τη συνηθίσετε είναι η πηγή του κακού. Γράψτε λοιπόν real, αφήστε κενό, καπιταλισμός και θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής 10 βιβλία του Νίκου Μπογιόπουλου. Δεν χρειάζεται να πω τώρα πόση, τι επιτυχία έχει το βιβλίο, πόσο χρήσιμο είναι σε αυτούς που θέλουν να σκέφτονται. Που θέλουν να σκέφτονται. Έτσι, για να απαντήσουμε στους ναζιστό βαγνεροφασιστό μοντέρνους Και πού θα πάω τώρα. Μ, θα σας γυρίσω πίσω στο Μεσαίωνα. Θα σας πάω στο Μεσαίωνα και θα σας πάω με μουσική. Και θα ακούτε. Μεσεωνικούς στίχους είναι η πίεση του Φρασουά Βιγιόν. Η μετάφραση του Σπύρου του Σκαιδαρέση. Η μουσική είναι του Θάνου Μικρούτσικου. Στο τραγούδι είναι ο Γιάννης Χριστόπουλος. Θα σας πω λοιπόν, μέσα στο Μεσαίωνα, που λέμε ότι γυρνάμε πίσω στο Μεσαίωνα... Και θα ακούσετε σε ποίηση του 15ου αιώνα μετάφραση, όχι η απόδοση, δεν έχει γράψει το τέλεπτο κεφάλι του, «και ο Αφέντη σαν το δούλο του πεθαίνει, κι όμοια τους βάνει ο χάρος λεμαριά είναι όλα τίποτα δεμένη». Ο τίτλος «Στον τόπο μου είμαι τέλεια ξένος». ο αιώνας. Μουσική Μικρούτσικου στο τραγούδι «Ο τενώρος Γιάννης Χριστόπουλος». Ημένη με στη χάρια και η ερόν, ζωσμένη που διάωλη. Στέμα τη φτωχή για την καιρό. Του πιάναν από του δέρμου αγαθά και ο αφέντησον το δούλο του πεθέρε. της διαφημίσης και σα θυμίζω είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια του Νίκου Μπογιόπουλου για να μπείτε στην κλήρωση γράφετε real, καπιταλισμός και το στέλνετε στο 54% που κοντεύτε να την άκσετε το τηλεφωνικό κέντρο στον αέρα θα περάσουμε σε διαφημίσει και στο μεταξύ έχω ένα σωρό μηνύματα μην νομίζετε ότι θα σα αφήσω στο 15ο μόνο με γαλλικού στίχους έχω να σα δείξω μια σειρά από πράγματα Που τρέχουν εδώ και τώρα και μα γυρνάνε στα αλήθεια πολλά χρόνια πίσω. Φύγε διευθμίσεις. Κλέψαν να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο ΡΕΛΕΛΕΦΕΜ, στους 97,8 για ένα κανέλη στο μικρόφωνο. Και μου στέλνει ένα μήνυμα ο Άγης και μου λέει, υπάρχει περίπτωση να έχει κάνει λάθο το κόμμα όταν φτάνει να δίνει συγχαρητήρια στο πάμε ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ. Λοιπόν θα σου απαντήσω με ένα άλλο μήνυμα το οποίο έχει έρθει και θα σκεφτείς μόνος σου την απάντηση. Σε μια γαλλική ταινία ένας γέρος που τον έχουν πιάσει οι Ναζί και όσο τον είχανε στο στρατόπεδο οι Ναζί του βάζανε κάθε μέρα να ακούει Βάγνερ όπως το συνηθίζανε οι Γερμανοί επειδή η μουσική εξημερώνει τα ήθη. φούρνους με ήθη. Ε, Ακούγανε Βάγνερ, ακούγανε ωραία κλασική μουσική, ε, ακούγανε Μπετόβεν, Βάζανε και Εβραίου πολλές φορές μουσικούς και τους πέζανε για να πηγαίνουν στο φούρνο οι άνθρωποι επειδή είπα, ζούμε με μύθους, ένας από αυτούς είναι ότι η μουσική εξημερώνει τα ήθη η μουσική εξαγριώνει και τα ήθη, Μπο, να χαρά, άμα είσαι εξαγριωμένος από ήθος δεν σε φτιάχνει η μουσική, άμα είναι ημέρα τα ήθη σου φτιάχνει μεγάλη μουσική είναι το ανάποδο, μόνον έτσι, άμα έχει ημέρα ήθη και όρημα ήδη, τότε φτιάχνει μεγάλη μουσική. Άμα είσαι άγριος από τη φύση σου, δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή η μουσική να σε κάνει καλύτερο. Λοιπόν, σε αυτή τη γαλλική ταινία. Ο Γάλλος, ο Γεράκος, κάποια στιγμή αφήνεται από τα στρατόπεδα. Συγκέντο τελειώνει ο πόλεμο. Και τον δείχνουμε στην ταινία να παίζει, αυτό είναι μήνυμα που μου το δείξει κάποιοι, δεν την έχω δει την ταινία, μα κάνει τη καν μου να την ήξερα να ξέρω ποια είναι να σας τι πω. Κάθε πρωί στο σπίτι του βάζει στη διαπασάνη και παίζει Βάκνε. Και κάποια στιγμή τον ρωτάνε, αυτοί που ξέρουν ότι ήταν και σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, «Ρε παιδάκι μου, γιατί παίζεις Wagner και η απάντηση ήταν «Δεν θα τους χαρίσω τον να τον Βάγκνερ. Αυτή είναι η απάντηση άγιμη. Και για τον μπαμ και για τον Πορτοσάλτε. Δείτε λοιπόν τώρα, γιατί εμεί το κουβεντιάζαμε εδώ μέσα στο στούντιο, αυτοί που ανεβάσανε αυτή την παράσταση τον ως... Ναζιστική εκδοχή. Και σηκώθηκε ο κόσμο από κάτω ότι το κάνανε. Το κάνανε γιατί του ήρθε κάποια έμπνευση, και κάποια καινοτομία. Όχι. Σκεφτήκανε ναζιστική επαναφορά σε έναν βαθμό στην Ευρώπη. Προκλητικό θα ήταν το θέμα. Για πρόκληση το κάνανε. Δεν το κάνανε για καινοτομία. Δεν το κάνανε γιατί κάτι βαθύτερο θέλανε να πούνε. Το κάνανε για πρόκληση. Σου λέει διάσημοι θα γίνουμε. Τζάμπα διαφήμιση για την παράσταση. Ντύρλι-ντύρλι. Να η δύναμη του κόσμου. Αντέδρασε σε τέτοιο βαθμό αρνητικά ο κόσμο που κατέβηκε η παράσταση μετά την Πρεμιέρα. Και καθώ καταλαβαίνετε, άμα κατέβηκε στον Ντίψελντορφ μετά από τέτοιο θόρυβο, ποιος θα πληρώσει μην πω τώρα καμιά κουβέντα, δήμος ή κάποιος άλλος τα κόστη και τα χρήματα για να ανεβεί μια παράσταση που ο κόσμος εξαγριώνεται στα μισά και σηκώνεται και φεύγει και νομίζω ότι αυτά συμβαίνουν αλαχού, όχι ακούστε λοιπόν η ανακρίτρια Θεσπρωτείας κατάφερε και έβγαλε σε βάρος δύο ανδρών εντάλματα σύλληψη που είχαν εκδοθεί έβγαλε και αυτούς του πιάσανε Μετά από ένα χρόνο έρευνα. Λοιπόν, ακούστε αυτοί τι κάνανε. Ήταν οι δύο Ελληναράδες ωραίοι, γιατί οι φασίστε, μπορεί να είναι και Έλληνε, μπορεί να είναι και Μπαγκλαντεσιανοί. Θα σα πω παρακάτω μετά για Μπαγκλαντεσιανού φασίστε. Ο φασίστας είναι φασίστας, ο ναζί είναι ναζί, ο κλέφτη είναι κλέφτη, δεν έχει μαζί η εθνικότητα. Αυτοί λοιπόν οι δύο Ελληναράδες έχουν εμπλακεί στην εξή ιστορία. Στον επαρχιακό δρόμο που η πριν από ένα περίπου χρόνο τοπίστηκαν τα πτώματα τριών Αφγανών. Ήταν μάλιστα και με σκεπασμένο το πρόσωπο κατά το μουσουλμανικό ε, τελετουργικό των νεκρών. Φαντάστηκε κάποιο, ότι. Τίποτα, κανένα. Κάποιο νοιάστηκε όμω. Και το κυνήγησε το πράγμα. Τι είχε συμβεί, Του έψεξαν οι αρχέ. Γιατί το ότι οι αρχέ, όταν θελήσουν να κάνουν τη δουλειά του, και δεν το παίζουν CSI μόνο κατά το δοκούν, αλλά κάνουν πραγματικά τη δουλειά του, Του ψάξανε και είδαν ότι πέθαναν από ασφυξία με βαμβακό στα πνευμόνια. Και ήκασαν ότι ήταν στη Βαγμένη σε καρότσα με βαμβάκι. Και γι' αυτό βρήκανε τραγικό θάνατο οι τρει Αυγανοί. Εργάτε, φτηνά, μαύρα, εργατικά χέρια γη. Όταν κατάλαβαν λοιπόν οι διακινητές ότι αυτοί του είχαν πεθάνει που του είχαν φορτώσει να του πηγαίνουν στα μπαμπάκια να μαζεύουν τα μπαμπάκια, του πετάξαν στην άκρη του δρόμου και έτσι βρεθήκαν τα τρία πτώματα. Ψάξε, ψάξε οι αρχέ, βρήκανε, συλλάβανε τον έναν, αναζητούν τον άλλον, ο ένα 59 χρονών, ο άλλο 30. Επάγγελμα ανθρωπέμπορας. Ανθρωπέμπορας. Αυτά που στην Ελλάδα του 2013. Λοιπόν, ο γιο μου λέει, ο εξάχρονο μου στέλνει τα ένα μήνυμα, θέλει να μεγαλώσει για να βοηθάει αυτού που ψάχνουν στα σκουπίδια τα πράγματά του, που κατά λάθο του έπεσαν. Δράμα. Δράμα. Φαντάσου, τι εικόνε έχει φτιάξει το Παιδευτικό, όχι το εκπαιδευτικό. Η γενική επικοινωνιακή παιδεία ώστε το παιδάκι έξι χρονών να νομίζει ότι αυτοί που ψάχνουν στα σκουπίδια με την αθωότητά του ψάχνουν γιατί κάτι του έπεσε, κάτι έχασαν. Όχι για να φάνε και θέλει αυτού να του βοηθάει. Με κάτι τέτοια, παιδιά, μπορεί να βρει από τι πέθανε ο Αφγανό και να βρει τον ανθρωπέμπορα και να τον πιάσει. Γιατί την ίδια ώρα, στη Μανολάδα, στην περιοχή, στην Ιλία, τι έχουμε. Έχουμε Μπαγκλαντεσιανό επιστάτη που τρώει τα 12.000 που του δώσε το αφεντικό για να πληρώσει τους εργάτες Δεν του τα δίνει, οι Μπαγκλαντεσιανοί ζητάνε τα μεροκάματα και πάει τη νύχτα σε αυτά τα παραπήγματα που τους έχουν Και μαχαιρώνει τους Μπαγκλαντεσιανούς για να μην τους τα δώσει Αυτό τι είναι δηλαδή τη είναι Ναζί είναι Και το λέω το Χρυσή Αυγή τη για να γεμίσει το στόμα μου, επειδή ο Περιέργο μου στέλνει ένα μήνυμα. Κάνω και δουλειά στην ώρα που σ' ακούω. Δεν είπε την καθηγηρωμένη σου ατάκα για τη Χρυσή Αυγή. Την ήθελε, την πήρε. Επομένω, θα σα παίξω τραγούδι του 1929. Και θα σα παίξω τραγούδι του 1929 γραμμένο από έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρουμε. από αυτού του ανθρώπου που δεν ξέρουμε εμεί. Ο άνθρωπο αυτό λέγεται Γιώργο Κατσαρό, στιγουργό και μουσικό. Γεννημένο το 1888. Άνθρωπο που πεθαίνει το 1997, όχι ο Γιώργο Κατσαρό που ξέρετε. Λοιπόν, α είναι καλά τώρα τα έφημα και σκοπτικά του φέρει και τι θέσει Παναγιώτου που το βρήκαμε. Το βρήκε η Νάντση δηλαδή. Ο συνθέτης Γιώργο Κατσαρό επισκέφτηκε την Ελλάδα για τελευταία φορά σε ηλικία 105 ετών. Και μάλιστα ήταν σε θέση στα 105 του να τραγουδήσει για δύο ολόκληρε ώρες στο θέατρο Μινόα και πέθανε δύο χρόνια μετά από αυτό στην Αμερική. Γι' αυτό το Γιώργο Κατσαρό πείτε μου Τι στο διάολο έχετε ακούσει Απολύτως τίποτα Την εποχή του Κράχ λοιπόν να σας πω πίσω στο 1929 Γράφει το τραγούδι Εάν είχα 100.000 λίρες Ακούστε το Έχει και ένα στίχο Για τον οποίο αξίζει τον κόπο Αν είχα 100.000 λίρες θα σου περνάει αυτοκίνητο μεγάλο Και σοφέρ θα σου είχα γερμανό Θα ευχαριστηθεί η ψυχή σας Σου έκανα μεγάλη θυσία και μεγάλη μεγάλη τιμή Κυνηγούς θα σου είχα δεκαπέντε Θυρωρούς καμιά εικοσαριά Καμαργιέρες θα σου είχα πέντε δέκα Θα σου χτενίζουν πολύ μου τα μαλλιά. Θα σου έπαιρνα αυτοκίνητο μεγάλο και σοφέρ. Θα σου είχα γερμανό. Θα σου έχτιζα άκτορο μεγάλο στην καλυτέρα. Ανθρώπων των Αθηνών. Θα σου έπερνα. Και μπαρ με όλο θα σου ικα εν Να σου τραβάι πολύ μου τα θα σου <σχινικ> <σχινικ> <σχινικ> κίνη το μεγάλο και σοφέρθα σου είχα γερμανό θα σου έχτισα ανάκτορο μεγάλο Siang. Te migali ti mi. to pamy. Ja Πώ βγαίνει από μέσα στου αντικομμουνιστή, όπω δεν βγήκε η Κάραλ Ντελπόντε. Δηλαδή, επί ώρε ώρες με πιάνει μια τρέλα. Όταν λέει, σου λέει συγχαρητήρια, αυτό και ο πρωτοσάλιτο γενό κι άλλο. Λοιπόν, ακούστε με να δείτε και θα σα το ξεκαθαρίσω, Μια και καλή. Είναι σωστή κατά την άποψή μου και την ενστερνίζουμε πλήρω η απόφαση του Πάμε. Να γίνουν απεργιακέ κινητοποιήσει, να βρεθούν μορφέ αγώνα να μην υπάρχει ομοιρία στα παιδιά. Κάθε φορά που μιλάει κάποιο για αγώνα, για αγώνα. Μάλιστα ταξικό αγώνα, ταξικό. Ο φτωχό ο δάσκαλο είναι αυτό που υποφέρει. εδώ δεν είναι κανένα δάσκαλο που έγινε από χόμπι δάσκαλο. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που για να καταφέρουν να διδάξουν, ε, ε, ε, κυριολεκτό γδέρνονται από μόνοι του μέσα. Και όμω εξακολουθούν να το κάνουν με τεράστια αγάπη στα παιδιά. Σε αυτού του δασκάλους χρωστάμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο αυτό που είμαστε. Που μα πήγαν από το χέρι, από το σκοτάδι στο φω. Αυτή είναι η δουλειά του δασκάλου. Να σε πάει από του δασκάλου το φω. Και για κάτι ελληναράδε είναι αυτή η μεγάλη κουβέντα του Μεγαλέξανδρου. Αν την είπε ο Μεγαλέξανδρος, σκοτίστηκε ποιο την είπε, όποιος και την είπε είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Στους γονείς μου το ΖΙΝ, στου δασκάλου μου το εφΖΙΝ. Και το εφΖΙΝ δεν εννοούσε σοφέρ, ε, αυτοκίνητο, λιμουζίνα και γερμανό. Εννοούσε όχι μέσα στο σκοτάδι τη άγνοια. Όταν λοιπόν κάνει κινητοποίηση και μάλιστα άγρια. Και δεν την αντιμετωπίζει τάχα μου δίθεν ως επανάσταση, γιατί έχω ακούσει και τέτοια, έτσι. Έχουμε δει εξεγέρσει και σπασίματα τα οποία τα βαφτίσαμε επαναστάσει, και κινήματα τεράστια, τα οποία ξεφουσκώσανε. Μην πάω πίσω στην πατάτα τώρα και ανοίξει ο στόμα μου. Μην πάω που έγινε καινούργια τάξη εμπόρων, άνευ μεσαζόντων, καινούργιο κατεστημένο. Και είναι σήμερα πιο ακριβές οι πατάτε από ό,τι ήταν οι προηγούμενε. Μην, μην, μην ανοίξω το στόμα μου. Κάνει ιεράρχηση αυτή τη στιγμή. Μπροστά στα δίκαια αιτήματα των καθηγητών Ο εφιάλτης των παιδιών και των οικογενειών Που δίνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες εξετάσεις Τι προηγείται Αυτό έκανε το πάμε Ιεράρχησε Ιεράρχησε Τη μορφή της κινητοποίησης και την κινητοποίηση Σε σχέση με τη βλάβη σε Αθώου, βάλτε όση λέξη θέλετε αθώου, ένα σύνολο κοινωνικό που είναι οι άνθρωποι και τα σπίτια και οι οικογένειε που έχουν κάνει του κατώτε παξιμάνι για να φύγουν τα παιδιά σε ένα σχολείο που λένε ότι είναι δωρεάν και δεν είναι δωρεάν. Σε ένα σχολείο που δεν χρειάζεται τα φροντιστήρια, αλλά τελικά τα χρειάζεται τα φροντιστήρια. Σε ένα δάσκαλο κακό, πληρωμένο, ο οποίο πρέπει να στέκεται στα πόδια του και να διδάσκει και να είναι ήρωα και να είναι και απλήρωτο αναπληρωτή. Να, να έχει δίκιο που ο γονιό. Που αγωνιά και να έχει και τύψει που δεν σηκώθηκε όταν του λένε ότι θα του συρρυχνώσουν τα σχολεία. Θα τα συγχωνεύσουν τα σχολεία. Θα τα κάνουν λιγότερα τα σχολεία. Θα αφαιρέσουν οι ύλη, θα κάνουν τούτο, θα κάνουν εκείνο, θα κάνουν άλλο. Για να αναπαράγουν το κοινωνικό πρότυπο κάτω από το οποίο το παιδί θα βγει στην αγορά εργασία και κάτω από το 25 θα παίρνει 3 και 60. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και επειδή δεν είναι έτσι τα πράγματα, πρέπει να πάω σε διαφημίσει. Αμέσω μετά, αμέσω μετά, σα αφιερώνω, θα το πω και εκείνη την ώρα. Από καρδιάς ένα ταγκό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ Το The Keys of Fire, σε μία εκδοχή που θα σας τα πω μετά τις διεφημίσεις Έχετε <Κλέψανε>, όρες-όρες κλέψανε... κάτι διαπορίες που με αφήνουν εννέο Λοιπόν ε, ε, μου γράφει κάποιος, είπα θα ήθελα, απογοητευμένη είμαι που δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός Και θεωρώ ότι αδικήθηκε κιόλα. Δεν θα ήθελα να χάσει ο Ολυμπιακό απόψε, έτσι για να δω και κάποιου Έλληνε με στη μιζέρια του που είναι Ολυμπιακοί να χαρούνε ρε παιδάκι μου για κάτι. Να περάσουν δύο ώρε, πίνουν μια μπύρα, να χαρούν. Αυτό σκέφτηκα. Δηλαδή, αυτό που λέμε τη γενική ψυχολογία, αυτό που σα απασχολεί, τη μιζέρια, την κατάθλιψη, το ένα το άλλο. Γιατί να μην χαρούν οι Ολυμπιακοί, επειδή δεν χαίρονται την Παναθηνακοί, δηλαδή δεν είμαστε καλά. Από πού θα κρατηθούμε. Να, χα... να κρατηθούμε που κανένα χαρούμε Ολυμπιακό και εμεί οι υπόλοιποι. Λοιπόν, και μου έρχεται το εξή μήνυμα. Ο Ρε Γιώργο, άντη και χρόνια πολλά. Να μην επιτρέπετε σε κάποιον να είναι με τη Τζέσικα, απαγορεύεται. Εγώ συμπαθώ τη την ή τη Ρεάλ. Σου παγώ. Να μη είχε. Άμα θες να είσαι με τη Ριάλ με την Τζέσικα. Πώ την τηρήσω αυτή την απορία, ρε παιδάκι μου. Μου αφήνει, ξέρει, τάβλα. Εντελώς, Μπα Εκεί που μιλάω στο ραδιόφωνο μου στέλνει μια τέτοια απορία, με βρίσκει και πέφτω χάμω. Χάμω. Ο άλλος μου γράφει: κάθε δεύτερη Έρχονται όμω και άλλα μηνύματα. Όπως 8 χρονών ο Γιαννάκης Μουλιάνα μου τι να κάνει επειδή δεν έχει χρήματα δικά του, μαζεύει καραμέλες και τις δίνει στους Ζητιάνους έξω από την εκκλησία την Κυριακή. Πρέπει να τον αφήσω να μεγαλώσει σε αυτή την Ελλάδα. <coughs> Μα επειδή είναι σε αυτή την Ελλάδα σκέφτεται έτσι ο Γιαννάκης. Από πού θα τον πάρεις τον πάς. Αυτός του Ζητιάνους είδε, σε αυτή την εκκλησία πήγε, γι' αυτό έτσι σκέφτηκε. Μη Έχω και τη γρήπη τι να κάνω, την νέα αρινή. μην Μη με αφήνετε λοιπόν έτσι, μονάχοι. Στείλτε μου και κάνα μήνυμα που να μην έχει απορίες που δεν λύνονται. Εγώ σας χαρίζω το Kiss of Fire. Μια διασκευή καταπληκτική στο τραγούδι Γκάμπι Μορένο και ο Χιουλιώρη. Πάθος, πασίγνωστο ταγκό, ο ένας Βρετανός πολυταλάντος και άλλοι από τη Γουαντεμάλα. Από μένα, για σας. este tango que es burlón y compadrito si a todos salas la ambición de mi suburbio con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo con un juro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas saboreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas Luna en los charcos, canyengue en las caderas Y un ansia fiera en la manera de querer I touch your lips, and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Can't resist you. What good is that in triumphs, What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss although it dooms me, consumes me. The kiss of fire. Λοιπόν, είπα να μου στείλετε μηνύματα, θα με αποτελειώσετε Έχω και κάτι τον κόστο, ο οποίο μου λέει ότι το κόστο είναι ξένη λέξη. Σα παρακαλώ, εσεί μην το κάνετε στον πληθυντικό τα κόστη. Ρε Χριστιανέ μου, η δύναμη τη ελληνική γλώσσα, ακόμα και αν είναι έτσι, δεν είμαι πρόχειρη αυτή τη στιγμή να σου απαντήσω. Έχει την τάση να ενσωματώνει. Λε η πλατεία Κάνιγκο. Δεν λε η πλατεία Κάνιγκ. Δεν λες η πλατεία Κάνιγκ. Λε πάω στην πλατεία Κάνιγκο. Λε θα πάω και είδα την έκθεση του Παρισιού. Δεν λε του Παρί. Λε στο Λονδίνο του Λονδίνου. Και επομένω το κόστο τα κόστη είναι το βέλο τα βέλη, το ήθος τα ήθη. Δεν μου λε, το πέλο τα πέλη λε. Και το παίο τα πέει. Επομένω και το κόστο τα κόστη. Να χαρί δηλαδή, ώρες ώρες σα πιάνει κάτι. Τι να σου πω. Ε, γράφουμε. Τώρα λέμε, κάποιο είπε για το παδάκι του που μαζεύει τα σκουπίδια και νομίζει ότι τα πηγαίνουν από τα σκουπίδια και μου στέλνει τάσο και με διαλύεις, με διαλύεις. Αναφέρθη και σε εκείνου που ψάχνουν στα σκουπίδια και όλοι ψάχνουν από Είναι αν δεν ξέρει, όλοι δηλαδή έτσι το έφτιαξει γενικό. Αλοδαπί που ψάχνουν μεταλλικά αντικείμενα, σίδερα και χαλκό και τα μεταφέρουν για τα πουλήσουν τη λεωφόρου Αθηνών, με καρότσια που απαλωτρίωσαν από σούπερ μάρκετ. Σοβαρά, ρε, όλοι όλοι ψάχνουν τα σκουπίδια είναι αλλοδαπή που κλέβουν μέταλα. Πολύ χέβοι μέταλα άψη. Πολύ χέβη δηλαδή. Πολύ χέβι μέτα. Μου πεψε σκουπεί το δενεκέ στο κεφάλι. Όρε όρε δηλαδή δεν μαύρεται να γιάσω. Γι' αυτό λοιπόν εγώ αποδέχομαι από τώρα την πρόταση, θα σε πάρω τηλέφωνο του Χριστό Βασίλη, τραπετσονίτη όπω λε, γιατί παίρνω το εξή μήνυμα. Μέσα σου όλα αυτά έχει και μια Ελλάδα που φουντώνει. Λιάνα, να μα τα λέει κάπου στην πλάκα, σε μια ταβέρνα και ένα μπουτζούκι, μαζί με κυδάρα. Να παίζανε τραγούδια τη στιγμή, γιατί έτσι γουστάρω. Τον καπνό που ξεφυσά και α είμαι γάβρο. Και όταν διαφωνώ, κάποιε φορέ δεν πάω να σε παραδέχομαι για το πάθο σου. Ναι, θα να τσούγκριζα το κρασί μου μαζί σου. Δεν μπορεί πει, αλλά ένα κρασί μαζί σου το δοπλ Δεν μπορεί πίνω γιατί με πιάνει, ζαλίζομαι. Δεν είναι το κάνω που κάτι δεν, δεν αντέχω το κρασί. Λοιπόν, Βασίλη, 29 την ημέρα τη άλλωση τη πόλη, τελειώνουν πρώτο ο Θεό οι πανελλαδικέ εξτάσει και τελειώνει το γιο μου. Κρατάω το τηλέφωνο, θα σε πάρω στι 30, αλλά την ταβερνούλα και το κρασάκι να το πιούμε στην τραπετσόνα Γιατί θες τέτοια καλά την πλάκα, την πεθύμησε, ή για να με τιμήσει εμένα που είμαι Παναθηνάκια τη Αθήνα. Ή θα δύο. Ένα στην τραπεζόνα και ένα στην πλάκα. Άντε λοιπόν και ξέχασα Στο τραγούδι Στο τραγούδι είναι ο Γιάννης Χαρούλης Η μουσική είναι του Παύλου Συνοδυνού Είχαμε τα έχασα Τα λόγια και το φως μου Ψέματα μου είπανε ο φίλος και αδερφός μου Και επειδή εσύ δεν μου τα Δεν είναι αφιερωμένο σε σένα Είναι σε αφιερωμένο σε όλους τους μη προναφερδέντες Μα τα έχασα τα λόγια και το φως μου Ξέματα μου είπανε ο φίλος και αδερφός μου Πως η αγάπη κρύβεται στον ανθρώπων τις καρδιές Μα έξω χέρια αδειάνα και σβήστες φωτιέ. Άιντε και ξέχασα με ανθρώπους να μιλώ Το δρόμο έχασα και ψάχνω να τον βρω. Το δρόμο έχασα και ψάχνω να τον βρω. Άιδε και ξέχασα μαθητών μου να μιλώ. Η τη η ζωή την ξυπνίσε κι από παράθυρα κλειστά τοσκαμες ασκιές Κι <Τι> όσα δεν τολμήσαμε, στις φωτιές τα ρίχνουμε, Να ζεσταθούν τα όνειρα, τα χέρια, οι αγκαλιέ. και ξέχασα με ανθρώπους να μιλώ Το δρόμο έχασα και ψάχνω να τον βρώ. Το δρόμο έχασα και να τον βρω. Άιδε και ξέχασα μ' να μιλώ. Έχασα μαγρόχου να μιλώ. Το δρόμο έχασα και ψάχνω να Το δρόμο έχασα και και ξεχα... Εδώ λοιπόν εδώ στο Ρελεφέν. Ειλικρινά στο το λέω, έχω συγκλονιστεί. Όχι ότι δεν το έξερα, αλλά το βλέπω γραμμένο. Το βλέπω κάτω έτσι τοποθετημένο. Είναι εξαιρετική δουλειά του, το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου στα Νέα. Παίζει μου πόσα δίνει, να σου πω τι πτυχιακή αγοράζει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια φάμπρικα, έχει γραφεία σε πάρα πολλέ στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για λογοκλοπή, δεν μπορεί να κατηγορηθεί κάποιο για λογοκλοπή. Μιλάμε για συνένεση. Δηλαδή, κάποιο πάει και αγοράζει μία πτυχιακή και μετά τη μαθαίνει απ' έξω, τη διαβάζει, την επεξεργάζεται και αν χρειαστεί την παρουσιάζει κιόλα. Του τη φτιάχνουν και πληρώνει. Θέλω να βάλετε το μυαλό σα να σκεφτεί τι μπορεί να συμβεί με το να μπει σε ένα αεροπλάνο όπου κάποιος έχει κάνει την πτυχιακή του και χαλάει βίδα. Για αυτή την καπιταλιστική συμφωνία, τι λέτε, ρε, παιδιά. Γιατί κάποιος αποφασίζει να πάρει πτυχίο πληρώνοντας για να πάρει πτυχίο. Και θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα, θα είναι πτυχιούχος δηλαδή, μια κάποια σχολής με κάποιον ο οποίο το αυτό για το οποίο πήρε πτυχίο. Και όμως αυτό στην εποχή μας υπάρχουν ακαδημαϊκοί, μιλάμε για ακαδημαϊκή απάτη. Υπάρχουν ακαδημαϊκοί που το κάνουν πια και στην Ελλάδα. Λέω το πια και στην Ελλάδα γιατί αν νομίζετε ότι είναι ελληνικό φαινόμενο κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Θα το βρείτε και στη Νέα Υόρκη, θα το βρείτε και στα Παρίσια, θα το βρείτε και στα Λονδίνα, θα το βρείτε και παντού. Ποτάκι είναι αυτά τώρα, θα με κυνηγάει ο άλλο. Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο, σου λένε, σα λέμε το κόστο, πείστε μα το θέμα, δώστε μας ένα σκελετό που θέλετε να το πάτε, στο φτιάχνουνε, μετά αν έχει και απορίε, με email, σου τι λύνουνε, ετοιμάζεσαι, πα και το παρουσιάζει. Φανταστείτε τώρα, σκάει αυτό το θέμα, με αυτή την απάτη παραμονέ εξετάσεων πανελλαδικών για να μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Δικαιούσε ή δεν δικαιούσε να ακούσεις από τα παιδιά Ποιο πανεπιστήμιο μωρέ Ποια ακαδημαϊκή καριέρα μωρέ Ποιο τέτοιο μωρέ φτάνει να έχεις λεφτά Αν το μεγαλώσεις έτσι το παιδί Τότε νομίζει ότι αυτός που ψάχνει στα σκουπίδια Ή αλλοδαπός που κλέβει σίδερα είναι Ή κάποιος που απλώς έχασε τα λεφτά του Θα σας αποχαιρετήσω δίνοντας του νικητέ. Οι νικητέ που κέρδισαν το, βιβλίο, το έξωχο βιβλίο του Μπογιόπουλου είναι ο 71-56, ο 42-01, ο 65-76, ο 4473, 73 ο 56 ο 68-32, ο 40-64, ο 45-20, ο 36-52 και ο 91-16. Να το διαβάστε, να το ευχαριστηθείτε, να ξεστραβωθείτε. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με ένα σπάνιο ρεμπέτικο. Τι εννοώ σπάνιο ρεμπέτικο. Είναι γραμμένο τώρα, χασάπικο, με τον παλιό καλό τρόπο Αλλά και υπομένο όπως πρέπει Από την Αφεντούλα, τραγουδίστρια με την παλιά του όρου έννοια Αυτόν που είχαν τα κουράγια και τη γενναιότητα να τραγουδάνε τέτοια τραγούδια Η στίχη και η μουσική, στα αλήθεια είναι πολύ ωραίο τραγούδι Είναι του Βαγγέλη Κορακάκη. Από μένα, για σας, καλή βδομάδα και δίπλα στα παιδιά Είτε δίνουν, είτε δεν δίνουν εξετάσει. Δίπλα στα παιδιά Είτε πετύχουν είτε δεν πετύχουν Είτε γίνει η απεργία Είτε δεν γίνει η απεργία Είτε το παιδί γυρίζει από το φροντιστήριο Είτε γυρίζει από τον ακρό Ή από τον καράζ Η γρήπη μου με συνοδεύει Καλή σας Καλή εβδομάδα. σου έχω μοιραστεί χαρές και λύπες για τον ανήφορο που λέγεται ζωή κι αν έχει τόσο κουραστεί ποτέ δεν είπες ότι βαρέθηκε που είμαστε μαζί σαν τη δική σου την καρδιά σε όλο τον κόσμο το δουλειά